Νίκος Λουκάς εδώ. Να μας και εμάς Του... Κωστής Παλαμάς. Τηριάκος Μητσοτάκης. Τουρρουρου τουρου. Δεν το χαρεί. Έτσι το έκανα για να το ακούσει τώρα. Να γίνει δεν πρόκειται. Πιστεύει ότι θα ξαναβγεί ο Τσίπρας, ειλικρινά. Γενικώ δεν πιστεύω. Έχω ένα θέμα με την πίστη. Ένα πολλά τα κιόλα τη φτώσα, ανέστη, ξέχασε να ποτέ. <Πιστεύω> ναι, ναι, αλήμων. Οπότε τι να πιστεύει τώρα στον Τσίπρα, πατέρα, παντοκράτορα. Πιστεύω, <Πιστεύω> στον ελληνικό λαό, μπορώ να πω. <Πιστεύω> Στην απίθμενη χαζομάρα του. <Πιστεύω> δεν ξέρω τι να θεωρήσω μεγαλύτερη χαζομάρα. Να ξαναβγεί ο Τσίπρα ή να βγάλουνε Κυριάκο. Εκεί είμαι ανάμεσα. <Πιστεύω> του έχω ικανού για όλα. Του <Πιστεύω> έχει <Πιστεύω> για όλα, ε ναι, το λαό. Από τι μάγι με ο φιλάκο. Έλα με. Κάνει ένα αφιέρωμα με χαρά Γιώργο γύρονικό. Καλά δεν χρειάζεται, πάρα τη τηλεφωνά και στην Νέα δημοκρατία, θα σα ενημερώσει αρμοί. Όλοι από ό,τι κατάλαβα. Αφού, από ότι ο κόκκινο εισερχόμενο στην δημοκρατία λένε ότι δεν διαφωνούν με τον άδων, βλέπε φωτίλα. Δεν διαφορούν τίποτα με τον άδωνη. Ο Κυριάκο από <σχει> τη φαίνεται φούρνεται πίσω από τον άδενη, πάρε την δημοκρατία να σου πει τα πάντα για του Χούντα. Θα έχουν πανηγύρια και χωρά από το πρωί. Δεν πιστεύουν που θε αρνήσει, ανεσή Αποστολή. Έλα, Έλαμί. Και χρονιά κολιάζε βέβαια στο βίντεο. Καλή ανάπτυξη που λέμε. Καλή ανάπτυξη. Αχ, μακάρι. γιατί δεν ήρθε η ανάπτυξη και που πήγε. Γιατί εγώ εκεί που ήμουν ήταν εμπόλική ανάπτυξη, την περίπτω είδα. Πού πήγε, Μορί. Την μαδιά, αυτή την άλλα, Τέλεια ήταν. Ε. Ε, εγώ νομίζω ότι <laughs> λογικά ανάπτυξη θα έχει κέρδη, δηλαδή, επειδή πει ο τσίπρα, όπου πάει ο τσίπρα στην κουβάκια μαζί του. Ένα το αφήσει η σχέση και αυτή η ανάπτυξη, από πίσω τον παίρνει. Νομίζω ότι θα ξεκινούσα την εκπομπή με αυτό τον αρχημαδρή, τον μάθε <laughs> στη <laughs> ρόδο, αλλά εντάξει. Προεκλω ο κύριος Τσίπρας είχε έρθει στη Ρόδο και χαριτολογώντας είπε το εξής «Ιδού η Ρόδος, ιδού <Ρι> και το πίδημα». Τώρα ο κύριος Τσίπρας θα δει τη Ρόδο, θα <Ρι> δει <Ρι> και το πίδημα. <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> Δεν αφήνεται ούτε μια μέρα να μην πέσει κάτω. Πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. <χαχαχα> Πολύ γλυκούλη. Κήρυξε το, την αγάπη. Την αγάπη κηρύσσουν μόνο είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αγάπη μου. Όχι, με yeah. την αγάπη. Του κοπάδε το δηλαδή του αγαπάμε μόνο όταν τεντώνει το χεράκι στο yeah. τζέπρα, Να συμφωνήσω με το φίμιο και με κόβει. Λοιπόν, δεν να συμφωνήσω με το θύμιο. Όχι, oh, δεν να... θέλω, δεν θέλω εγώ να συμφωνήσω με το θύμιο, δεν μ' αρέσει. Έχετε βουτύξει μέσα στον καπιταλισμό. Ναι. Κάνετε και μακροβούτια κιόλα. Αγάπη μου, καπιταλισμό θέλετε. Καπιταλισμό, πάρτε στα μούτρα τον καπιταλισμό. Δεύτερον, εγώ διαφωνώ με την πώληση των αεροδρομίων. Και κάνω μία ερώτηση στον Καλαμούκη. Τα αεροδρόμια που ήταν στην Ανατολική Γερμανία, πού είναι τώρα. Πού είναι τώρα, κύριε Καλαμούκη. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πού είναι το μήλο σήμερα. Και... Στον κόλο σου, αγάπη μου. Την πάθα μέσα από τον Κολόμβο Τον Λο... Χριστόφορο Κολόμβο oh, oh. Με γρίφους μιλάς γέροντα Με γέρους μιλάς γρίφοντα Όταν ξεκίνησε γιατί ξεκίνησε στη θάλασσα Τη θαλασσοπορία του Με παρακαλώ. Δεν ήξερε που πάει. Και όταν έφτασε στην Αμερική, δεν ήξερε που βρισκόταν. Το ίδιο πάθαμε εμείς με το ευρώ. Όταν ξεκινήσαμε, δεν ξέραμε που βρισκόμασταν. Και τώρα δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Αχ, αχ, ψαγμένα και μπερδεμένα, μ' αρέσουν. Έλα, για. Γεια σου, να σε <για> καλά, Ναι. Σαγα. Αγάπη μου. Γιατί. Για όλα αυτά που μα προσφέρει. Αλήθεια. Μην βαρεθεί τότε αυτό που κάνει Το ονοματάκι σου, το μικρό. Το μικρό δεν μικρότερα. το μου για να καταλάβουμε η σαγορή κορίτση τουλάχιστον. Είμαι κορίτσι, με κορίτσι. Αλήθεια. Κωρίτα. Κωρίτσαρο πόσο χρονών. 30. 30. Αγάλα, Είναι πέρα, η πέρα, στιγμή πέρα, που αρχίζει να συζητήσει. Να σου πω, πέρα μα σε βράζει στο γύρισμα. Γιατί, έλεγα μου τα αυτή που έχετε πάντα. <laughs> να μην μπορεί να θα βρει εγκόμενα χωρί φούστα να φοράσει σύνορι. Να κάνω να νιάζει άσχημα. Εμένα. Εσένα. Τι θα κάνει. Θα πάσα Πετάξεις τα βιζιά σου έξω? Θα μιλάνε για σεξισμό από τη θέση την πλευρά Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι σεξιστικά και δεν τα ανέχουμε <laughs> Από καμία πλευρά, καταδικάζουμε τον σεξισμό Από ποια τη ρωμούρα και αν καταγγέλλεται Επιτέλους, Ανάσταση Τι Ανάσταση, Μόρη, Ανάσταση είναι αυτό 10 μέρες αρνή Πού γυρίσατε Και που γυρίσαμε, Ανάστατα, και που γυρίσαμε, πώς γυρίσαμε το θέμα Γυρί... Γυρίσαμε μωρί, γυρίσαμε, που να μην γυρίσαμε Γυρίσαμε διπλή, αυτό που λένε οι γιαγιάδες Του χρόνου διπλός έγινε Έφαγε πάρα πολύ, ε? Oh, όχι, παντρεύτηκα, ε, βέβαια έφαγα πάρα πολύ Αρνή στη σούβλα, την άλλη μέρα Αρνή από το ψυγείο, αρνή μελέτα, Την επόμενη ακολουθούν οι μέρες <laughs> Τώρα έχουμε φτάσει με κορνφλέγκ στο πρωί <laughs> <laughs> Αφού φάγαμε αρνί cheese cake, Γιατί ταιριάζει το cheese τυράκι με το αρνί Κατάλαβες Σιγά τι έχει από κάτω να παντεσπάνι; Και στο cheese έχεις βάλει και λίγο σκόρδο και αγκούρι Αυτό ήθελα Αυτό αυτά συνοδεύονται με το τρικάκι Αυτό αυτό. αρνί cake <laughs> Τι άλλο έχει να φάμε αρνί με στέβια Όλτι με αρνί <laughs> έχει <laughs> γαμιθεί <laughs> και κοκορέτσι Παντού Θέλω να μου πείτε λίγο το όνομα του κυρίου που πήρε εξέστο, τον κύριο Κουφόπουλο. Α, βεβαίω. Του σημειώνουμε όλου του κυρίου, γιατί ακούμε και ο Κουφόπουλο ανελειπώ. Και γράφω του κυρίου. μέρα ε... κύριε Κουφόπουλο, και λαβίζει και όλο ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Ε... Πείτε μου λίγο το τηλέφωνο του κυρίου, πώ τον λέγανε. Πριτσαπίδουλα Γιώργος. Πώ, πώ. Πριτσαπίδουλα Γιώργο. Αυτό, δεν Ναι, ναι, ο κύριο Πριτσαπίδουλα είναι ο Μίλησε για τα δάνεια. Για τα δάνεια, ο ναι. Ο πρώτο που βγήκε. Ο πρώτο, ο πρώτος είναι ο Πριτσαπίδουλα. Πείτε μου λίγο πώ το λένε ξανά. Πριτσαπίδουλα. Δεν λέτε για τον ντεφόρο, μετά πήγε ο ντεφόρο. Όχι ο ντεφόρο, δεν σα λέει κατ' όνομα. Ο πρώτο, ο πρώτο. Ο πρώτο, ο Πριτσαπίδουλα είναι το αυτό, αυτό το θυμηθήκατε. Ωραία. Γράμματα ένα-ένα γιατί δεν μπορώ να το Τι τίποτα μου λέτε για το. Πριτσαπίδουλα. Πριτ, όπω η κλανιά, πρίτσα που λέμε. Πρίτσα βίγουλα. Πρίτσα, πρίτσα με, με τσα. τσα. Τσα-τσα-τσα, που λέμε. Πείτε μου λίγο, το, το, το τηλέφωνο του δώστε μου. Το τηλέφωνο του, ναι, βέβαια, στο έχω εδώ. 697, 657, Ναι, ναι. 25, 25. Ναι. 57. 57. Ωραία. Πώς λέγεται έτσι. Πριτσαπίδουλα Γιώργος, ναι, βέβαια. Συνενοηθείτε. Να είστε καλά, όλοι πυροβολημένοι είστε, που χρησιμοί. κουφόπουλο ακροατές είναι, βέβαια. Γεια σας. Γεια, γεια. Ναι. Ναι, γεια σα. Απ' το. για το όνομα του για το τηλέφωνο. Μα το δώσατε λάθο. Έχετε ένα νούμερο. Πώ το γράψετε, Για πείτε μου. 6572 7 Όχι, 07. 07. Το τελευταίο 07. Ναι, ναι, μάλλον για πόσο τελάθο. Δεν πειράζει όμω. Μοιάζετε καλά. Λάθο. Ναι, κάνει ένα, συνα... μια συνακρόση. Κάνει μέσα. Και πώ είναι το όνομά του. Τριτσαπίδουλα Γιώργο. Πιταδίβουλα. Αυτό. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Πιο τέλο δηλαδή, στην αρχή του τέλου, γιατί έχουμε τι παραγγελίε σα όπω κάθε Παρασκευή μα πάνω στο μαγκαζίνο. Αμέσω μετά στις 3.5. ηλιά να κανέλει. Καλό Σαββατοκύριακο, Μπίσηνε να γίνω και να γυρίσω δίσκο και την Παρασκευή να μου βάλεις λαφαζάνι να στηρίζει η κυβέρνηση Κωνσταντοπούλου να λέει πως ήταν πως έλεγε για τα μνημόνια σχήμα λόγου, ε, βάλει και τραγουδάκι τίποτα άσχημο εκεί το μηχανισμό και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτσούνα και τέτοια. Συνεχίζουμε συνεχίζουμε με ένα ΣΥΡΙΖΑ Ενωμένο και κορμό μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει μια προοδευτική πορεία. Αρθεί όμω καιρό που κι εσύ να πιστεί πω έτσι δεν τη βρίσκω. Τι είπατε. Πω έτσι δεν τη βρίσκω. Διότι ο Αλέξ Τσίπρα δεν είναι αριστερά. Τι να κάνω, ήταν γραπτό. Θέλω, δεν το θέλω. Ό,τι τραγουδώ να το πουλώ, να ζήσω. Με την πρώτη απίστευτο. Είδε. Άνστε από Αυστρία. Σε ακούω χρόνια, αλλά μου έχει έρθει μια έμπνευση. Θέλω για την Παρασκευή. Παραγγελιά. Δηλώσει Τσίπρα για επιτυχία κτλ. Και, και, και από την ταινία Αυστρία. Ακατάλληλον. Βαγγέλ κοντινό. Τζούλι Πάρτονερ. Το έχει. Όχι. Το 2016. Τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Βάβο, Τζούλι. Συγκεκριμένα ο στόχο του προγράμματο ήταν. Για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ Το έτος ε, αναμένεται να κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα πολύ πάνω του 3% Ήδη έχουμε πιάσει από το 2016 Τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος που το πρόγραμμα μας θέτει για το 2018 Βαγγέλη απολύτως! Ήδη έχουμε πιάσει τον στόχο του 3,5% Το σχήμα λόγου... Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά. Όταν πάω στον παραγωγό Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας Πρέπει να βολέψω έτσι το γραφτό Να του γυαλίσει για να το πουλήσει Go back κυρία Μέρκελ Να χυσαλέπει για να το go back, κύριε θέλω να μου βάλεις, ακούς, ναι? τον πρόεδρο που μιλάει στην Κρήτη και τον προσφωνούνε ότι είναι από αίμα του Μητσοτάκη και από αίμα του Βενιζέλου και θέλω να μου βάλεις και τον αντιπρόεδρό μας την ώρα που πουλάει τα βιβλία που λέει πάρτε τα, εδώ είναι τα, λιγουρεύεστε Εδώ στην Κρήτη υποδεχόμαστε το νέο ηγέτη μας που μέσα του ρέει αίμα από δύο μεγάλες γενές προγόνων του ηγετών Αυτόν τον Μητσοτάκυρο και αυτόν τον Βενιζέλων. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ. Φορτώστε! Προλάβατε! Πρόεδρε. Ρυ, Ρυ. Φορτίο βαρύ για σένα. Φορτώστε! Πάρτε τα! Αλλά ελπίδα μεγάλη για εμάς. Η χώρα όλη σήμερα κρέμεται από τα σου. Καλιγουράμαστε! Πάρτε όσο προλαβαίνετε! Και με αγωνία περιμένει μια ασιοδοξίως. Για το μέλλον της Χεστήκαμε Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα Και εγκαταλείψαμε το νεομνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ Πολλοί από εμάς στη Λαϊκή Ενότητα Γιατί δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στην Βουλή των Ελλήνων Να σας καλό καρδίσω Για να σα γαλουχίσω Έλα αποστολή μου μια παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτό το κύριο του καθηγητή με τα αγγλικά του Τσίπρα, δεν ξέρω πώ τον είπανε. Μαζί με τον ίδιο τον Τσίπρα με τα αγγλικά του και με τον τραγούδι Μηχανή Του Χρόνου του Τουρνά. Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χοντρική πώληση νομπών αγροτικών προϊόντων. Φοντρικής πόλεσης. Φοντρικής πόλεσης. It could be distracting to discuss even for one euro more, austerity. Czarny, czu fronu Tu nomo, tu nomo Prawdy, prawdy OCHI ALO KÁVUDO Zachary and Hariti Ta eugenicą sąs błębo, jest άpsoga K'a po chręosynę, aderwiką Na chamo, gęłao Stokiną Na tu szalevę, ja na to Meurevę, na tu Sfyrizę, na to nalurizę Να το φουντώνω, να το ξεφουσχώνω Θα ρωτήσω αυθέως τον κύριο Λαφαζάνη Είστε κομμουνιστές κύριε; Βεβαίω είμαι Και στην κομμούνα να είμαι ο πόρτουνα. Τι είπατε Να είμαι ο <σταλείξη> Για να σας εκτονώνω Με πλαίσιο Το νόμο Έλα ρε μάνα μου κύριε Είτε την τάι με βιτακιά που έδωσε την τρόουν Τι κάνει. Α, καλά, εσύ. Καλά, μωρέ, και εγώ. Να σου πω, ρε, μάνα μου, τώρα. Μπορείς την Παρασκευή να βάλεις εκείνη την τρελή με τον Πάριο. Τον Πάριο, τα CD του Πάριου, ναι, οκ okay. Ναι, το κατάλαβες. τι αυτή που έλεγε, τον Πάριο, Πάριο. Έγινε, έλα, γεια. Εντάξει, μάνα μου, αντιπάει. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Του Πάριου. Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του, Πα... του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σα παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έργου, θα προσέχουμε πώ το λέμε. Ε, τα έργα που. τα CD που βάζετε. Όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουνε. Του Γιάννη Πάριου. Αντε πάλι Πάριου. Εχθέ πήρα μία εφημερίδα ναι. από την πλατεία τη Κηφισιάς. Ναι, mm. ναι, και στι δύο μέσα δεν είχε το κου κουτί. Α, ah, εκεί φτάσαμε, είδε η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα. <laughs> κλέβουν στην πλατεία τη Κυφυσιά τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην κηφισιά. Βεβαίω, γιατί να μην ακούνε Πάριο. Α, nah, η κρίση. κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη, όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, πού βγαίνει γιατί η κρίση. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Ε, δεν εγώ... δεν ακού Πάριο στην κυφισιά. Ναι. Δεν ακούς Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώμενη καρδιά μου. Ή σου για να ακούσεις Βανδί στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσεις Βανδί στην Κηφισιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Το... Από το 70 ε, δεν υπήρχε εφημερίδα με δουλεύετε. Ε, και λοιπόν τι χτε στην εφημερίδα τη γώρα σας. Τέσσερα χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Ε, είναι... Αυτό είναι λάθο τη εφημερίδα. Δεν είναι του περιπτερά. Μπα που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο περιπτερά ο κυφισιότη που δεν ακούει πάριο. Ακούω πάλι δεν ακούει ο κυφισιότη. Απ' τη δραπετσόνα θα ήταν ο περιπτερά. Γι' αυτό έκλεψε το συντή. Γιατί έκλεψε στην κυφισιά δεν έκλεψε δε ακούνε CD. πάριο βανδί. Η, η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι απ' τη δραπετσόνα ο περιπτερά. Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτό από εσά. Με μένα. Όχι. Βιβάλτη, ακούνε στην κρυψιά. Βιβάλτη από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο περιπτεράστο τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Ναι, χειρότερα. Ε, δεν επικοινωνούμε. Πώ δεν επικοινωνούμε, αλλά θα έρθω και θα δω του διευθυντέ σα. Μην με απειλείτε, εμένα. Ναι, α, δεν σα απειλώ. Με προειδοποιείτε. Κάτι από την Εφημερίδα γίνεται. Δεν πλήρωσα εγώ ευρώ 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος 4,25. Σα λείπει ο πάριο. Α μου λείπει. Πού το ξέρει εσύ, έχει δει τη φορολογική μου δήλωση. <σογγελών> λείπει σε κάποιον ο Πάριος Πάλι με τη φορολογική <σογγελών> δήλωση <σογγελών> ο πάριο. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχο ο πάριο. Ναι, τόση ψύχο! Γιατί ο την Εφημερίδα του δεν έχω. Είχε ειδήσει Ας με μου. μου. Λυπάμαι που σε σε τέτοια θέση. Λυπάμαι τον Χατζή Νικολάου που έχει σε τέτοια Μη με λυπάστε. <συλίδε> Διώξτε με ακόμα. Σαν <συλίδε> Ναι. <συλίδε> Πω και μια παραγγελία για Παρασκευή, κάνε μια, μια συζήτηση του Τσίπρα πριν τι εκλογέ με τον Τσίπρα μετεκλογικά. Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση τη ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Μπράβο! Και σε ό,τι μα αφορά, αφορά, δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων τοκογλύφων και των υποτακτικών κυβερνήσεων να εκποιήσουν και να ελεηλατήσουν τη μεγαλύτερη βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Γιατί το ξεπούλημα κάθε υποδομής δεν είναι ούτε πρόοδος, ούτε ανάπτυξη. Το ξεπούλημα κάθε υποδομής είναι επιστροφή στην φεουδαρχία. Το φιλοσοφικός οικείς που συνόδευε το μνημόνιο με τα ρυθμίσεις που ποτέ δεν γίνανε είναι ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με τους ετέρους. Πολύ ευχάριστο αυτό Πολλές από τι μεταρρυθμίσει που, που εισηγήθηκαν Αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν Θέλουμε να τι υλοποιήσουμε Τουλιά σου είναι μου πανένα κρύβεις τα τρώτα Των καθιερωμένων Για να διατηρήσω με τα οικονομικά Των ευαρέστημένων Σιγουριά και δόξα τω Θεώ Τα καλά στον καπιταλισμό Είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσει το μηχανισμό, από τα φτιά τον πιάνει στο λαγό. Τον πελοπίδα τρώ με μια τσιμπίδα. Στην παρθενόπη, χαρίζει ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνά στα σαλόνια. Ξεχνά πια μάνα, σε γένα στο κλάμα. Και του εργάτη, καβάλισε στην πλάτη. Μαθε να πει αμάν πια. Και πάσε στα κομμάτια, και άις κομμάτια Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο Θα έρθει καιρός που και εσύ θα να πως έτσι δεν τη βρίσκω